Στοίχη 7 18. Προσωπική πληροφορία του Αποστόλου και χαιρετισμοί. 7. Τα σπεριεμού ειδήσει. θα σας τα γνωστοποιήσει όλα ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλο μου αν 8. Τον οποίον σας τον απέστειλα ακριβώ δι' αυτό, δι' να μάθει πώς είστε και να παρηγορήσει τα σκαρδία σας. 9. Σα τον έστειλα μαζί με τον ονίσιμο των πιστών και αγαπητών αδελφών, ο οποίο είναι συμπολίτη σα από τα σκόλα και αυτό. Αυτοί θα σα γνωστοποιήσουν όλα τα εδώ συμβαίνοντα. 10. Σα ασπάζει το Αρίσταρχος που με συντροφεύει και με υπηρετεί και έγινε έτσι αιχμάλωτο μαζί μου στην φυλακή, και ο Μάρκο, ο ανεψιό του Βαρνάβα, δια τον οποίο ελάβατε παραγγελία εάν έλθει προ εσά, φιλοξενήσατε τον. 11. Σας ασπάζεται και ο Ιησούς που λέγεται και Ιούστος. Είναι και οι τρεις χριστιανοί από τους περιτμημένους. Και αυτή μόνοι από τους εξουδαίων είναι εδώ συνεργάτε μου για την διάδοση της Βασιλείας του Θεού, οι οποίοι μου έγιναν παρηγορία. 12. Σας ασπάζεται ο Επαφράς, ο οποίο είναι από σας δούλο του Χριστού που αγωνίζετε πάντοτε σας προσευχάς για σας, διανασταθείτε τέλειοι και τηρείτε ακριβώς κάθε θελήματος του Θεού. 13. Διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει πολὺν ζήλον και θερμών ενδιαφέρον για σας και τους εν και τους εν ιεραπόλοιπις τους. 14. Σας ασπάζεται ο Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. 15 ασπαστείτε εκ μέρους μου τους εν λαοδικοί και τον Ιμφάν και την Εκκλησία των Πιστών που συνέρχονται στο σπίτι του. 16. Και όταν αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή μου αυτή φροντίσατε να αναγνωστεί και στην Εκκλησία των Λαοδικαίων. Και την επιστολή που θα σας στείλουν από την Λαοδικία φροντίσατε να την αναγνώσετε και εσείς. 17. Και είπατε στον άρχηπον, Πρόσεχε την διακονία που παρέλαβες με θέλημα του Κυρίου να την εκπληρώνεις τέλεια. 18. Ο ασπασμός εγγράφει με το ειδικό μου χέρι του Παύλου. Ενθυμίστε τα δεσμά μου. Ήθε η χάρις του Κυρίου μας να είναι μαζί σας. Αμήν. Τέλος της πρόσκολασαή επιστολής, σελίδα 812.